Ναι, ο Έλα. Για σα, τι θέλω να πω σχετικά με τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, που βάλατε για τους Έλληνες, τους νέους, του Έλληνε, του νέου του εξωτερικού. Έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα 650.000 νέοι άνθρωποι. <χω> Ένιωσαν, οι νε, ειδικά οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι, ότι αυτή τη χώρα υπάρχουν πολίτε δύο και τριών ταχυτήτων. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράξει. Μία πράξη ήταν αυτό που είπε ο Τριαντόπουλο και στη συνέχεια αποφάσισε προανακριτική. Για πείτε. Έλληνα του εξωτερικού είμαι νέο όταν έφυγα, τώρα πια μεγάλωσα. Θα ερχόμουν έτοιμο ήμουν να αναφύγω με το που άκουσα τη δήλωση, αλλά αν το είχα βάλει μπουγάδα και ρημένα Οκ. Okay. Εντάξει, βγάλτε τι έξω να γεμίσει και λίγο αφρικανική σκόνη ή να γίνουν ωραία τα ρούχα. Δεν έχουμε εδώ. Είμαστε πιο όρια. Δεν έχει κάτι. Α, αλλά... δεν έχει. Και... Α, πού είστε εσείς. Στην Ελβετία είναι. Αλλά Εκεί την Ελβετία ναι, δεν, δεν δε φτάνε φρικανική σκόνη. Βάλτε να, να γεμίσει τότε 50 ευρώ. Ναι, αυτό. Κάτι που λερώνουν πιο πολύ. Τα χέρια μα λερώνουν αυτά. Δεν αποσχολείται κανεί. Καλά. Υπάρχει που έχει γίνει μια παρανόηση με αυτά που είπε η κεραμαίωση και τσάβα την κράζεται. ναι, να διορθώσουμε. Ναι, ναι. Γιατί είπατε 1.700 ευρώ το μήνα. Δεν είπε αυτό. Είπε Θέλω να δουλέψω από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο και θέλω 1.700 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Α, δεν είπε το μήνα. Όχι, βέβαια. Δεν είπε το μήνα, οπότε είναι τίσιο. Σωστό. Τσάβα το τσάβα. Θέλω να δουλέψω Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Mm -hmm. Εγώ θέλω πάνω από 1.700 ευρώ. Okay. Αυτό είναι ο όρο μου εμένα. Ξεφιάνει και το φορολόγητο. Καλόνο Ναι, ναι, ναι, όχι αυτό στέκει. Αποστόλι μου, παναζε από κερατί μου. παλικάρι πήρε και είπε για τη φυσία αυγή ότι θυμάζεται να βγουν έξω. Ναι, έξω, τώρα δεν είναι έξω, έξω εννοή και κάτω, θα λαβού μου αυτό. Στο σπονώμω, ναι, εντάξει. Να ξέρετε είναι λίγο επίφοβο αυτό, παιδιά. Με μια κουβέντα ο κακασιάζει έβαλε τι παρτιά στην Πολύ. Εκαλά, παιδί μου, τώρα εντάξει, έχουμε δει τσίρκα και τσίρκα. δεν σημαίνει κάτι. Ένα σου πω και κάτι άλλο. Ο Χίτλο όταν <χίτλεν> έκανε φυλακή, έγραψε το Minecraft και μετά γίνεται καγελάριο στην Γερμανία. Και το σκυλί όταν γαγίζει τα πρόβατα κουλθάνε. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Καλάστε έχω ακούσει την ο κατσυγάρι. Ένα τώρα, τίλειξη, λόγια. Ξέρω, με τι λεξιλόγια. Ξέρω εγώ με τι Εντάξει, θα... έχει ενδιαφέρον, αλλά πόση ώρα. Εντάξει. Άντε, μέχρι να το διαβάσει, ένα θα πίτης. Μέχρι εκεί απευθύνεται. Παραπέρα δεν πάει. Ε, ένα τελευταίο είχα την τύχη να υπηρετήσω μαζί του για την Εσύ. Ναι, ναι, εγώ. Γιατί? Ε, ρε, φίλε, εκεί πέρα. Έτυχε τώρα τι θα σου και θα γίνουμε, μικρή γίνουμε τελικά παράσεις, μασίες, Ναι, εντάξει, αυτή δεν το Τα μόνο του μας έλεγε ότι είναι με ότι ήταν γιωτάς. δεν θέλω να ακούω τέτοια. Όχι, γιοτάζη. Έχει την υπλησία γιοτάσμα. Τα πρίζα δεν ξέρω γιατί του λέγατε το μόνο που ξέρω από τα πρίζα είναι ότι έχουν πολλές τρίπες. Αυτό ξέρω. Η μόνη υπηρεσία ήταν στη λέσχη αξιωματικών το Στη λέσχη αξιωματικών για 2-3 ώρε την ημέρα Ζωάρα. να Γιατί και το, λέγει το φύσκο, να το ψυχίσουν. γιατί νομίζουν ότι είναι ο ναι, ναι, αυτό. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι μονή σα για το κέρδο μερικέ φορές Ναι, ναι, έχουμε μια αιμονή καπέλο. Πού γίνεται αυτή. Δηλαδή, ε, μπορεί να μπουκάρει ένας καπετάν αυτιά, α πούμε, στο Ευρωκοινοβούλιο και να πει Πού δίνετε ρε 50.000, δώστε 200, δώστε Αυτό περιμένουμε κι εμεί και δεν το κάνει, δεν μπουκάρει. Δεν μπουκάρει. Ναι, μια περιμένουμε. Και, α, μπουκάρε μέσα και του πήρε και τα σόβρα. Υούρκος, να πούμε ο δικό μα ο αυτιάς, εδώ χάμω. Η πρώτη απόφαση που μου ήρθε Το Μπράβο! Και αυτός... Κόβεσαι τώρα, χάνεται. Όταν λε για αυτιά κόβεσαι, κάτι συμβαίνει. Μα παρακολουθούνε, απαγορεύεται. Να του είδε να το. Ε, και μπήκε το πρέδατορ τώρα. Λώς. Έλα, γεια! Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά! Γεια σου, Αποστόλη! Ναι, ναι. Γεια του, το Παναγιώτη είμαι. Άκου τώρα! Να σου πω κάτι. Κάνουμε Παναστάσεις εδώ του Καναπέ. Πότωσε τα παιδιά, το βγάζουμε με πλημέλημα, οι μαφιόζοι. Και τι, να σου πω και κάτι, δεν είναι αντιπολίτευση αυτή εδώ. Αν ήταν αντιπολίτευση, θα είχαν ξυλωθεί τα πλαγιάκια από το Σύνταγμα όλα. Εδώ πρέπει και η αντιπολίτευση, όλοι οι ισομοι, να Δεν μπορεί, δεν εξηγείται δηλαδή. Αυτό έπρεπε να είχε πέσει την επόμενη μέρα του δυστυχήματο. Αντερεύει, τέλο. Σε το ξέχασα, τι ήθελα να πω. Έλα, μου, δεν θα ήταν σημαντικό γι' αυτό. Εννοείται. Α το τι ακούμε, Ρεσίδη. 2025 έχουμε και άλλοι βγάζουν τηλεόραση πολιτική αστρολόγο. Το θέμα των ημερών είναι Μακρόν με την Πριζί. Μία γυναίκα κρυό, την οποία τη έσπασε τα νεύρα ο καλό τη. Έτσι αλλιώς... ζώδιο Είναι, είναι τοξότη. Κρυό με τοξότη, δεν ταιριάζει. Και στο κάτω-κάτω, τι θα πει πολιτική αστρολόγο. Δηλαδή, οι άλλοι που είναι άλλοι αστρολόγοι είναι αισθηματικοί αστρολόγοι. Είναι πει η... που ξέρει και τα ζώδια των πολιτικών, δηλαδή αυτό εννοεί. Όχι κάτι άλλο να μα εξηγήσει. Α, ναι, έχουμε και αυτό. Σωστό. Βέβαια. Έχουμε το asset και δεν το εκμεταλλευόμαστε. Επειδή έχω τσακωθεί εγώ με ανθρώπου που μου λέγανε για ζώδια και όλε αυτέ τι μαλακίε. Λέω, παιδιά, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν ισχύουν, εμπά. Από να έχει το κεφάλι σου όμω κάνει ξεματιάσματα. Αυτά ισχύουν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ακούω να σου πω τα σοβαρά. Λέω, παιδιά, δεν ισχύουν. Μα γιατί δεν ισχύει και το ένα και άλλο. Τέλο, υπάρχουν τρία κανάλια στο YouTube Καθημερινή Φυσική Αστρόνιο και Ματ Σάιεντιτ. Το αστρόνιο, τι λέει, το αστρόνιο για τα ζώδια. Έλα τσα ακούσ Ο <Παύλος> θα είχε πάρει τηλέφωνο. Ένα αυτό και δεύτερον. Ε... Είδες αυτό, ξέχασα τι ήθελα να σου πω. Έχει το διάλογο. Ένα, πια <συμή> και εσύ ένα μυαλό μόνο καλοκαίρι. Τέλος πάντων. <Τοχε> Έλα, ρε. Έλα. Τι ζώδιο είναι το κόμμα. Α, δεν ξέρω. Ο Κουτσούμπας... Α, Αυτό το κόμμα. Έλα, παιδί μου, κόμμα είναι το πασόκ. Παθένισ. Το Πασόκ θα αρχίσει λίγο να ανεβαίνει γιατί με τον χρόνο που έφυγε από του συχθεί που το πίεζη μοιάζει το... το πασόκ είναι παρθέντο. Ο κουτσού είναι παθενό. Όχι, το Πασόκ. Όχι το Πασόκλο, το, πασόκ, το κουκέρε. Κοινέα Δημοκρατία είναι Οκτώβρη τι είναι άραγε. Συγώ, το κώδη, κάτι τέτοιο. Έχω προβληματισμό και δεν μου βοηθάνο. Το κουκέ τι ζώδια είναι. Δεν μα τα είπε, δεν τα ξέρω τόσο καλά Ο κουτσούπα. Πού ήταν γίνεται ο κουτσού. Ο κουτσού τι ζώδια είναι. Κουκούέ πρέπει να είναι σκορπιό τώρα σου πονελήθεια. Θα ψηφίζω τόσα χρόνια και δεν έχει λέω να Περίμενε, αν το κουκέ είναι σκορπιό, δε στην ταιριάζει, δεν ξέρουν είσαι εσύ. με σκορπιό, <σκυκ> για πάτο το στη Συναστή να δει. Κουτσούπα πρέπει να είναι, το ψάχνουν τώρα, περίμενε. Αύγουστο το λέει. Γιοντάρι. Λιοντάρι, Εκτό είναι αρχή, ναι, Λιοντάρι. Λιοντάρι σαν το τσίπρα. Όταν ξανα ήταν ο Δία στον Καρκίνο και στο Λέοντα, το 13 και το 14, ήταν που ο λέξει τσίκρα και τον ΣΥΡΙΖΑ είχε την άμοθρη. Τι με σκάτσερμα, λέγα τώρα τόσα χρόνια ψηφίζω και άμα δεν ταιριάζουμε, τι ψηφίζω τόσα χρόνια έτσι. Ναι, καρκίνο με λιοντάρι. Καρκίνο είπε εσύ. Ε. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει, φίλε. Λυπάμαι. Και τι να κάνω τώρα. Μπορεί να ταιριάζει όμω με το κουκούε που είναι σκορπιό. Α, εντάξει, το σκόρπι. Οπότε εσύ, ταιριάζει εσύ, με το κόμμα, ίσω όχι με τον κουτσούπα. Δηλαδή δεν, δεν ξέρω, μήπω είσαι αναθεωρητή. Μήπω είσαι ρεφόρμα. Μήπω είσαι εσωτερική αντιπολίτευση. Εσύ ταιριάζει, δεν έχει και τον χρεκιτάρι. Δεν το έχω τσεκάρει. Μήπω ταιριάζει με αλέκα πιο πολύ. Όχι, όχι. Η αλέκα νομίζω αυτή Όχι, κοιτάξτε, ψήφιζα και αλέκα, αλλά τώρα με μη τα έχω βρει καλύτερα. Τα εισβεί, παρόλο που δεν ταιριάζει. Δεν ξέρω, να δω και ο Χαρήλαο, ο Χαρήλο ο λιοντάρι και ο Χαρήλαο. Α, ή ωριακά μπορεί να και καρκίνο, δεν ξέρω. Ταξικό αγώνα τώρα, συντροφικότητε και Για Να, έτσι βγαίνει η Πρέπει να βρω την ταιριά. Α, με τη ζωή ταιριάζει, το βρήκα. Η ζωή, πώ Τώρα ο χρόνο θα έρθει και θα τη μαζέψει. Όχι, δεν το κάνει αυτό. Με τη ζωή, για τη ζωή ναι. Θα γίνω απολύτικ.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 Και αν μπορείς ένα φως μπορείς λίγο ντόρα, λίγο Κυριάκο, λίγο Κεγιώ ας πούμε. Πάνα χαθείς, εντάξει θα δω. Είμαι εσύ το ξέρω. Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο. Είναι όραμα μιας επανάστασης η οποία δεν γίνεται μόνο από, από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από, από κάτω προς τα πάνω. Διότι αυτή τη στιγμή κυρία Αυτιά είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο ε, Αυτός ο φαύλο κύκλος μόνο με επανάσταση πάει Σηκώνεται έξαλλη γιαγιά μου Η οποία ήταν έτσι και ξέρεις Grand, μεγαλοπρεπής Σε ό,τι έκανε και σε ό,τι έλεγε Και φωνάζει Μάρικα Μητσοτάκη. Μάρικα Μητσοτάκη Κομμουνιστή Βγες έξω από το σπίτι Με την, πρώτη. με την πρώτη, τι κάνει, Ούτε τούτ δεν πρόλαβε να κάνει. Όχι, ξέρει γιατί, Γιατί το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτ Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στον τούτ -τουτ. Γι' αυτό έκανε τούτ σε ένα μογγόλο. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να βάλει κολοτούμπε του Άδων και, mm. και για το Ισραήλ, για το πρόλογο του βιβλίου του Κλέβρη, Τι είχε κάνει. Ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Κλέβρη. Το βιβλίο Βόμβα. Εμπάσει περιπτώσει. Ότι είναι Βόμβα. Χθε το πήρε ένα φίλο μου, πολύ ειδικό στο και μου λέει το εξή με πήγε τη τηλέφωνο. Και μου λέει τι βιβλίο είναι αυτό. Μου λέει Φοβάναμε αυτό έχω πάρει στο γραφείο, το βάλω από κάτω, μην κραγή. <laughs> Πραγματικά δεν υπερβολή. <laughs> Ομολογώ στο βιβλίο αυτό πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του. Ότι έλεγε τέλο πάντων για του Εβραίου, για του Ισραήλτε. Φριν μαθα που λέει τώρα. Ο, ο καθένα καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι η Παλαιστίνη και σε ποια θέση είναι η Ισραητή. Και νομίζω ότι ομάδα, ανακαλύψω να ζήσει όπω είναι η Παλαιστή η της Γάζας, καθόλου φτυχής. Ήρθα σήμερα στην εκπομπή αμέσω από την εκδήλωση τη πεσβία του Ισραήλ. Σήμερα είναι γιορτή για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Είμαι πολύ περίφνα που πήγα, είμαι πολύ περίφανο που αυτό είναι σήμερα ο Ελλάδο, είναι κάτι που θα αυμάζω. Πάρα πολύ και οι συμπολίτε πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι και ο καλύτερο φίλο και σύμμαχο Ελλάδο διεθνώ με διαφορά. Συν σκολοτούμπε, πάλι του Άντων για το μισοτάκι, αυτά που έγινε όταν ήταν στο λαό. Και επειδή ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού, ο οποίο δεν ξέρω πού θα σούρθει. Χθε, α πούμε, πήρε τη μορφή ενό βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μα συστήματο. Ο οποίο βρήκε το, τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματο τη χώρα ει τη βουλευτική αποζημίωση και στα τα προνόμια των βουλευτών. Βεβαίω, εάν είσαι βαθύπλουτο γόνο, δεν προφανώ ανήκει στην Κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους, άρα δεν έχει καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής, όχι λύσεις λαϊκιστικές, τι που αλλά στα τάκι, <Γυσοτάκη> αλλά λύσεις πραγματικές. Καθαπού <λέει> τώρα τον Γλύφη, <γλυφή> Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευλογία και υπερηφάνεια και σα ευχαριστώ που μου, εμπι... μου κατά αυτόν τον κρίσιμο ρόλο και σήμερα μπορεί να είμαι εδώ σε μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. σας αξίζουν προσωπικά σε χαρακτήρια κύριε Πρωθυπουργέ, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το δικό σας κύρο στην Ευρώπη έκανε τη δική μα δουλειά ευκολότερη διαπραγμάτευση. Έλα. Καλησπέρα, όπως καλησπέρα, έχω να σου κάνω μια παραγγελία από τον αδελφό μου. Ποιο είναι ο αδελφός μου, ο αδελφό μου είναι ένας ο αδελφός μου που δεν παρακολουθεί την εκπομπή live, οπότε δεν μπορεί να πάρει τη λέξη. Α, λοιπόν, και έβαλε σένα, θα... έλα, αντε, πες. Λοιπόν, θέλει να κάνει μια μίξη του γυμναστηριακού, Αχ. με το γουναρά Α. και το πυράλ. Α, αυτό το ακούω. οκ. Οκ. Okay. Okay. Εντάξει, έλα, γεια. Γλαισαριά στην Παλαι Λοιπόν, άκου, μαλάκα. Θα ήθελα να Είτε. βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο Είτε. σας. Ήλια γούνα δέρμα. Με ο εισαγωγές του Μπυράλ. πια κάποιος ρε μαλάκα, που βρωμάει το κνότο σου και δεν μπορεί να μιλήσει. Τρε μα κατ' να σου λέει και γούνα. Τρε μα σου μα Άκου τα θα βγάλει την απάντηση. Τα μιλήμε τα ίδια. και Ναι, έλαβε πω το λέει γιατί δεν μιλάω. Μίλα, δεν ακούούω να. Δεν ακούω τίποτα. Τι κάνει, τσουμποτό, αγόρι. Πώ είσαι. Τσουμποτό, γιατί. Λέλα, έχω δει και η φωτογραφία σου, είσαι λίγο γλυκούλι. Ω, oh, δεν ισχύει γνώμη, για... η φωτογραφία προσθέτει. Δεν ξέρω, είσαι πολύ γλυκούλη για ματάκια Ναι, είμαι. Όμω η φωτογραφία προσθέτει, δεν είναι τώρα, εντάξει. Ναι, εντάξει, mm. σε κάνει πιο γλυκό ναι, ναι. έτσι. Μα είμαι Να, όμως έτσι πω... κι γλυκός Είσαι, ναι. είσαι, θα μου βάλεις μια παραγγελία για την Παρασκευή Για λέγει, για δώσε Θέλω τον Because the Night από 10.000 mania. Δηλαδή επειδή το βράδυ Ναι Επειδή το βράδυ <χει> ανήκεις στους εραστές <χει> Επειδή το βράδυ ανήκει στους εραστές Αυτό Όλα τα ξέρεις. Ναι, το ξέρω Θα ήθελα να όλα μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Για πάμε. Θα ήθελα να φτιάξεις κάτι ε, αφαιρωμένο με διάφορες ατάκες στους περδεύον που κατά καιρούς εδώ και όνας τε από κόμμα σε κόμμα κατααντήσω με τους ψηφοφόρου που τους ακολουθούν και να βάλεις σχετική υπόκρουση του ξυλού, που κουλήμαντα, άρκια, τεπιδάκια. Το πραγματευτή, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, έγινε. Ο μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα τα στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη θα πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς Κουβαρίστρες Βελωνάκια. Για το χρηματιστήριο. Το καιρό που ο κόσμος έχανε τα λεφτά, κάποιοι πολιτικοί της Νέα Δημοκρατίας πλούτησαν. Ψιλολόγια Είμαι από τα συνειδητικά στελέχη του Πασόκ. Από παιδί. Το και σοκάκια, Το Πασόκ αδικήθηκε. Έτσι. Το Πασόκ πλήρωσε, σήκωσε το Σταυρό. Δεν ευθύνεται αυτό για την κρίση. <ΣΣ> Έλα. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται μια σφαίρα στο κεφάλι Για 20 ευρώ βενζίνη. Ξέρεις. Όχι, κατάλαβα που αναφέρεσαι, αλλά δεν ξέρω το τραγούδι. Επειδή η Ελλάδα. Το λε Ποστηρίζει... για το παιδάκι, το Ρωμά. Ναι, για αυτό. Επειδή η Ελλάδα υποστηρίζει το Ισραήλ, όχι ο λαό, η κυβέρνηση. Και σήμερα άκουγα μέχρι και από αριστερά μέσα ότι είναι ίση απόσταση. Δεν υπάρχει ίση απόσταση. Η Ελλάδα υποστηρίζει το Ισραήλ. Η κυβέρνηση, οι ακροκεντρόικοι, οι φιλελέδε. Και επειδή δεν θα φάνε πέρα στο κεφάλι αυτή που Το Ισραήλ γιατί εδώ είμαστε πολιτισμένοι τουλάχιστον ως τώρα. Αφιερώνω σε όλου αυτού που στηρίζουν τη γενοκτονία στο τραγούδι. Μια σφαίρα στο κεφάλι για 20 ευρώ βενζίνη. Μια σφαίρα στο κεφάλι για 20 ευρώ βενζίνη Μια σφαίρα στο κεφάλι για 20 ευρώ βενζίνη. Η ζωή μα καρναβάλει και ο θάνατο χαμείνει. Που δεν έχει που να μείνει, που δεν έχει που να μείνει. Κάτι γνώμη μου: Όλοι οι νεκροί Παλαιστίνοι στη Γάζα είναι όλοι θύματα τη Χαμά. Κι όμω όπου και να πάει, μόνο τείχο συναντάει. Του τριπάει, του τριπάει. Με το σπίτι σου γλιστράει. Έρχεται για να σε φάει. Δεν πρέπει να ζήσουν όσοι Θα <Δεν> έπρεπε να έχουν πολεμήσει χαμάς πολύ νωρίτερα η απάντηση stop Δύο χαιρεώσεις με τι ευκαιρίες. Μία χαιρεώσε την ευκαιρία και η άλλη είναι για τη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα. Η πρώτη είναι λοιπόν να βάλεις τον πατέρα μου ένα αφηγερόμα για τον πατέρα μου. Από σ' άκουσα πως ευκαιρίζω για τον Ζακυμφινό. Έλα ζεις, άντε ρε, παιδί μου, με έχεις ανησυχήσει. Έτσι θα δίνετε παρουσίες. Θα λες, Ζακυμφινός, παρόν.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 Θέλω να βάλω από τον Ζάκτη δεν μπαίνει, γιατί άλλο φοβάσαι. μου και θα γίνω. Γιατί είναι τόσο πολύ επικαιρό αυτό με ό,τι γίνεται στο Ισραήλ και βλέποντας όλους μας να τους το καμιλίζουμε στην γενοκτονία που αύριο με αύριο πολύ πιθανόν να έρθει και σε εμάς. Όταν είναι δίπλα πως... δεν είναι και μακριά, έγινε να σε καλά. Γίνω μετάφωσα σε αυτήν, στο Ιράκ και μυολο στην Παλαιστίνη. Τριφλάχτη ποστιά, αζεκομπίνη πειρασμένους. Η Δαγέννη στο Μεξικό, χιλιά, έμπεξε κι για το φόβο σου στο λεξικό. Στέλνουμε ένα χαιρετισμό στο λαό μα στη Γάζα. Στι γυναίκε τη Γάζα, στα παιδιά τη Γάζα. Έργατε στα πετρέλαια στη Βενεζουέλα και στο Μπέλφαστ, μια ματωμένη φανέλα. Βραζιλιάνο με ακτοσφαίρε στο κεφάλι, στο Λονδίνο. Για άλλο πα σε πες μου και θα γίνω. Έχω που κάνω γόνιρα και έχω πολλά ώρα να χάσω Κάνω και την αρχή, δεν γουστάρω να σιγάσω. Τι άλλο. Don't stop I'm now Don't stop me the sky. the to I'm having a good time. Having a good time. Don't stop me. Don't stop me. Don't stop me. Hey yeah, yeah. hey. Don't stop me. Don't stop me. Don't stop me. Hey hey hey. Don't stop me. Don't stop me. Ooh ooh ooh. Like don't stop it. me. Don't stop me. Hey. Have a good time. Good time. Don't stop me. Don't stop me now.